Θα το μισθώ πίσω στο 715. Τα πάντα ματαιώτης. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του Μηλιού. Που λέει και αυτό το παλιό πολύ καλό, πάντα επίκαιρο, τραγούδι. Αυτό ήταν που ακούσαμε μαζί με την Άννα έλεκ που φωνάζει όπω πάντα. Ε, προεκλογικά, βεβαίω, πολύ προεκλογικά, τότε ήταν υπεύθυνο τη οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και όπω ακούσατε, επιμένει, επέμενε τότε. Την πρώτη μέρα, έχουν περάσει 60-65 μέρε. Θα κάναμε αύξηση του κατώτατου μισθού και σταδιακά τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειε όλα αυτά, γυρίζουμε στο παρελθόν, το συνηθίζουμε εμεί, διότι το παρελθόν είναι το παρόν. Με, μια απλή, με έναν απλό συλλογισμό. Και τα θυμηθήκαμε όλα αυτά, διότι σήμερα διαβάσαμε Το Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Είναι το τίτλο του άρθρου του Γιάννη Μιλιού άρθρο «Φωτιά», όπως το τίτλο τα social media. δύο παραγράφους μόνο θα σας διαβάσω από αυτό το άρθρο. Λέει «Στους δύο πρώτους μήνες δράσης η κυβέρνηση της αριστεράς και των συμμάχων της μοιάζει να την να μετατραπεί σε φιλολαϊκό διαχειριστή του υπάρχοντος, δηλαδή της κυριαρχίας του κεφαλαίου, στην παγιωμένη νεοφιλελεύθερη μορφή τη. Κυβερνητικοί παράγοντε και λαϊκές φωνέ εκνευρίζονται με αυτή την επισήμανση, συνιστούν υπομονή και αναμονή, πίστοση χρόνου και χρημάτων που διανθίζονται με μεταφορέ όπω ανάσα και γέφυρα. και ηρωνία στο άρθρο. Και μια άλλη παράγραφο πιο κάτω λέει: Ο μέχρι στιγμή κυβερνητικό λόγο αντιλαμβάνεται την κρατική δράση ως ουδέτερη με την έννοια ότι δεν ζητά την αναδιανομή εισοδημάτων και πολιτική ισχύω, τη θεωρεί ως εργαλείο εφαρμογή βασικών πολιτικών αποφάσεων χωρί κοινωνικέ αλλαγέ. Ουδετερότητα που κρύβει βεβαίως μια σαφή ταξικότητα, μια ταξικότητα που λέμε κατά καιρούς, ναι. Όχι μόνο δεν υπάρχει κάποια στρατηγική μετασχηματισμών στις ταξικές σχέσεις και στις δομές παραγωγής, αλλά κυριαρχούν αόριστοι όροι που επικαλούνται την νομιμότητα σε εισαγωγικά και τη δικαιοσύνη πάλι σε εισαγωγικά όπως λέει ο Γιάννης Έτσι, η αριστερή. Στρατηγική γίνεται συγκεχημένη. Ενώ τι ήτανε πριν είναι μια ερώτηση προς τον Γιάννη. Μιλιό βεβαίω όχι προς τους υπόλοιπου Και συνεχίζει ο μιλιός. Όταν σκοπός είναι να προστατευτεί η αξιοπρέπεια των πάντων και η ανάπτυξη των πάντων, το κράτος φαίνεται να λειτουργεί χωρίς, χωρίς εσωτερικά μέτωπα αντιπαράθεση. Υπάρχει και πάλι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, σε εισαγωγικά, όπως συνηθίζουν να λένε οι πρόεδροι δη καινολογίε τους βάζει και ερωτηματικό. Έντονη αμφισβήτηση από το Γιάννη Μιλιό. Η ερώτηση είναι προ το Γιάννη Μιλιό. Τι περίμενε διαφορετικό από την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Προφανώ, από τα γραφόμενά του, μάλλον περίμενε πάρα πολλά, μάλλον και μόνο αυτό θα περίμενε όλα αυτά, γιατί από ό,τι γνωρίζω ότι οι ψηφοφόρε του αν τέτοιε για ταξικότητε, για όλα αυτά που λέει αλλαγή παραγωγικών δομών και, και, και δεν ξέρω. Και κυρίω δεν ταχάν στο νου όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει τα κυβερνητικά είναι Οπότε έχει μείνει γραφικός, γλαφυρός ο λόγος του ωραία η ευχή του, ωραία και η τοποθέτησή του από την πρώτη μέρα αύξηση του κατώτατου του μισθού την Αναρωτήσουμε πρώτη μέρα. τον κύριο την Σκουρλέτη Να ρωτήσουμε τον κύριο Σκουρλέτη τι λέει γι' αυτό Είπαμε σταδιαγή επαναφορά των άλλων μισθών αλλά ε το 7-15 θα το πάμε την πρώτη μέρα ε. Ε. Έχει σειρά, έχει σειρά, Έχει στον Αχ, ματαιότη, τα πάντα ματαιότη. Υπάρχει υπάρχει υπάρχει πιο μυστικό. Είναι πατριωτικό καθήκον και ταυτόχρονα είναι μια προσωπική επένδυση στο μέλλον. Είναι ωραίο να έχουμε πατριωτικό καθήκον γενικότερα. να υπάρχει, υπάρχει από ό,τι φαίνεται. Αλλά είναι λίγο εξαναγκαστικό και αφορά. Πολύ συγκεκριμένε κατηγορίε του πληθυσμού. Ήρθε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή, η πρώτη αυτή τη κυβέρνηση. Ο τίτλο είναι για την πω το λέει για τη βιοσιμότητα τη Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρη και τι ληψηπρόθεσμε οφηλέ, αυτά που μα τα λεπορούν, τα γνωστό όχι η ζάχαρη, αν και η ζάχαρη τα λεπορεί, αλλά το θέμα εδώ δεν είναι η ζάχαρη, το θέμα είναι οι λυξηπρόθεσμε οφιλέ μέσα εκεί, από ό,τι φαίνεται, μπαίνουν δεν έχει όριο οικονομικών χρεών. Γιατί μέχρι τώρα οι κυβερνήσει προηγουμένω είχαν βάλει το 1 εκατομμύριο για να μην πιάσουν τα μεγάλα λαμόγια. Για να μην αφορά, μάλλον, η, η όποια χαριστική ρύθμιση τα μεγάλα, πολύ μεγάλα λαμόγια. Ετούτοιε εδώ έβγαλαν και το 1 εκατομμύριο. Οπότε αφορά του πάντε και σύμφωνα με κόμματα, αρθρογράφου, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Από αυτήν την διάταξη που θα φέρει η κυβέρνηση, τη φέρνει ω πράξη και θα τη φέρει και στη Βουλή για συζήτηση. Οφελούνται όσοι έχουν φορολογικέ απάτε, όσοι έχουν ανακατευθεί με το λαθρεμπόριο, όσοι έχουν κάνει παρακρατήσει ΦΠΑ. Γενικώ, μπουμπούκια. Μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι επώνυμοι διάσημοι, αλλά μέχρι στιγμή είναι Δεν το περιμένει κανεί αυτό βεβαίω από αυτή την κυβέρνηση, διότι ε, υπάρχει. Ε, το είχαμε ακούσει και το ακούσαμε εδώ από την Άντια Βαλαβάνη στι ομιλίε στη Βουλή τότε, στι προγραμματικέ δεσμεύσει, ότι πρέπει να το πατριωτικό μα. Καθήκον. Αυτό απευθυνόταν προς όλους υποτίθεται. Θα θυμηθούμε τι ακριβώς είχε πει η Νάντια Βαλαβάνιος Υπουργό τότε στην Βουλή γιατί είχε κάνει αίσθηση και θα σταθούμε λίγο κυρίως στο πατριωτικό καθήκον. Τους καλούμε πρώτον να πληρώσουν την τελευταία δόση έμφυα του 2014 αυτή του Φεβρουαρίου και μαζί επίσης την πρώτη τελευταία δόση έμφυα αυτή του Ιανουαρίου όσοι δεν το έχουν κάνει. Δεύτερον να πληρώσουν άμεσα μαζί με το ΦΠΑ Φεβρουαρίου και το ΦΠΑ Ιανουαρίου όσοι δεν το έχουν κάνει. Τρίτο, να ενταχθούν άμεσα αυτή τη βδομάδα, μέσα στι επόμενε μέρε, στη ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, όλοι όσοι μπορούν να το κάνουν και δεν το έχουν κάνει. Για αυτά τα τρία ζητήματα, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι τις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλου όσοι δεν μπορούν. Απευθυνόμαστε και σε όλου όσοι δεν μπορούν. Ξέρουμε ότι πριν απ' όλα αυτοί αυτοί είναι που με νυφαλιότητα θα ζηγήσουν τι έχουν να κερδίσουν και τι να χάσουν και είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτοί που θα σπεύσουν να το κάνουν Ανεξάρτητα από τη σημερινή πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα δί, ίδιτο, Είναι πατριωτικό καθήκον Είναι πως να σα το πω Είναι πατριωτικό καθήκον Είναι πατριωτικό καθήκον Όλο αυτό κυρίως Αυτοί που μπορούν Αλλά και αυτοί που δεν μπορούν Αυτή ήταν μια ωραία επίκληση Και όλα αυτά μπαίνουν σε, ένα, σε μια ωραία ζυγαριά Γιατί ακούγοντας τον υπουργό Τον πρωθυπουργό Τον οποιονδήποτε κάποιος να λέει Περι πατριωτικού καθήκοντος Και έχοντας στο νου αυτή την πράξη νομοθετικού Περιεχομένου Νομίζω γελάει ένας λαθρέμπορος από εκεί ψηλά ή από που βρίσκεται πάντα ψηλά είναι ένας λαθρέμπορος στην εκτίμηση της κοινωνίας και της πολιτείας κυρίως και διαχρονικά με μια συνέπεια του ελληνικού κράτους ε, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά ενώ τα ακούμε όλα αυτά ε, υπάρχει και μια κριτική προς την έννοια λέξη φράση, φρασιολογία πατριωτικό καθήκον πολύ σκληρή κριτική και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένουμε πατριωτικό καθήκον Και όταν ακούμε εμεί αυτή τη λέξη ανασκουμπονόμαστε Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον λέμε κάτι κακό θα συμβεί Αν και εγώ από παιδάκι Είχα πάντα ένα μεράκι Να έχω σύντρο και ένα σέρι Και ένα σκύλο στην αυλή Είναι πατριωτικό καθήκον Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον λέμε κάτι κακό θα συμβεί Εκεί στον ίμητο Τελμού Το, το, το δικάσεις σαν το μυαλό πατριωτικό καθήκον Εκεί θα την πληρώσουμε πάλι από όψι. να βάλει το χέρι. Ο Θεό να, το να βάλει το χέρι του πατριωτικό καθήκον Δεν μπορεί να ακούει ο λέξη τσίρα για πατριωτικά καθήκοντα. Η Βαλαβάνη βέβαια τα είπα, Αλλά έχουν περάσει ε, οι εκλογέ. Οπότε οι εκλογέ όπω ξέρουμε δεν είναι μια συνηθισμένη ημερομηνία. Δεν βγαίνει απλά η κυβέρνηση. Βγαίνουν, μυαλά, φεύγουν οι εγκέφαλοι, μπαίνουν άλλοι εγκέφαλοι. Όχι μόνο σε αυτόν που κυβερνάνε αλλά και σε αυτούς που ε, επιλέγουν. Όπως υπάρχει μια είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί ακόμη, σα τη λέγω με το ρίσκο, κάποιοι αντιεξουσιαστές, θρασίμια, θρασίμια νομίζω, έχουν φτάσει στην είσοδο τη Βουλής, ε, στο προαύλιο τη Βουλής. Θα το τσεκάρουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω, επειδή είναι πολύ τη μόδας τώρα, τελευταία γίνονται διάφορα εντός και εκτός, κυρίως εντός, και κάποια θρασίμια γυροφέρουν εκεί στο... Έξω, έξω από το Κοινοβούλιο, μη φανταστείτε, η αίθουσα μέσα είναι νορμάλ όπω την είδαμε και την απολαύσαμε προχθέ, όλα γίνονται κανονικά. Ο Αλέξη Τσίπρας δεν μπορεί να ακούει ε, τη λέξη πατριωτικό καθήκον και πολύ λογικά να σκουμπώνει το άνθρωπο, είχε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό με την αλλαγή εγκεφάλων που είπαμε στι 25 Γενάρη, η λέξη πατριωτικό καθήκον, η φράση μάλλον πατριωτικό καθήκον, αντικαταστάθηκε από την πατριωτική ευθύνη το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε σε συνθήκες δημοσιονομικής σωροπίας. Κάτι όμως που όλοι γνωρίζουμε απαιτεί και την πατριωτική αίσθηση ευθύνης του καθενός και της καθεμιάς, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, που τους καλούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να βάλουν πλάτη στην εθνική προσπάθεια. Λοιπόν, λοιπόν, Απαιτεί και την παδριωτική αίσθηση ευθύνης. Απαιτεί και την παδριωτική αίσθηση ευθύνης. Πατρίδα μου κα***μένη, πια κατάρα σε βαραίνει. Πατριωτικό καθήκον. Πόση μοναξιά. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα. Τι τίποτα Να θυμόμαστε εκείνη τη μέρα. Τη χαμένη δημοκρατία τη Ελλάδα. Τον κόσμο ποτέ. Τα φωλιά ζουν οι ηγέτε. Μα κατσέρε. Αγχελάντα είναι λίμπτη. Ερήμημα δοξαρεμένη. Πόσο αγαπώ. Καμπάνω του αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα. Ποτέ δεν πεθαίνει. Πόσο σ'αγαπώ. Χεστί, <Καιστικά παδέρφια> <πόσο σ'> <Καισίες> <Καισίες> Είχαμε συνδέσει με το μέρο. Όπω ακούσατε, πολλέ πατρίδε να κυλήσουν φακινάκι Από ό,τι βλέπω εδώ στα δίκτυα, είναι πάρα πολλά. Έχουν κλείσει προληπτικά Για προληπτικού λόγου, οι πόρτε τη Βουλή. Τώρα να είναι πρωταπληγιάτικο, δεν νομίζω, γιατί βλέπω έτσι και κάποιε εικόνε, με κάθε επιφύλαξη, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να διασταυρώσουμε την πληροφορία, με δεδομένο ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Έχουν πετάξει και χαρτιά, δεν είναι καθόλου πρωταπληγιάτικο. Έχει συμβεί, κάτι γίνεται στη Βουλή, είναι κλειστέ οι πόρτε. Ο ναό τη Δημοκρατία δεν θα κινδυνεύσει αυτή τη φορά. Άλλωστε. Αν υπάρχει μια αμφισβήτηση για τον Ναό της Δημοκρατίας είναι για το πώς λειτουργεί μέσα στην πολύ συγκεκριμένη, πολύ μεγάλη αίθουσα. Τι νομοθετήματα έχει ψηφίσει. Όχι πάντα νύχτα συνήθως μέρα τι απαλλαγές τεράστιες έχει ψηφίσει και τι μνημόνια και φορολογικού νόμους έχει ψηφίσει. Και πόσες φορές έχει ακουστεί η φράση πατριωτικό καθήκον και από τους μπλε και από τους πράσινους και από τους πιο μπλε παλιότερα και από τους κόκκινους εσχάτους και πατριωτική ευθύνη να μην το ξεχνάμε τελειώνουμε λίγο με τα πατριωτικά θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτά γιατί δεν μπορούμε να τελειώσουμε ποτέ με αυτά και πάμε στον, στην ματαιοδοξία στην αυταρέσκεια στα άλλη τα ψυχολογικά θέματα στον εγωισμό Χιλιάδε χρόνια αυτά μας ταλαιπωρούν Ο λοιπόν έκανε μια παρατήρηση, εξέφρασε ένα δημόσιο παράπονο γιατί προχθές λέει στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας είπε για όλους αλλά δεν είπε για αυτόν δεν χρησιμοποίησε καθόλου το όνομά του κάτι που πολύ πλήγωσε τον Ευάγγελο Βενιζέλου Δεν παρατηρήσατε ότι χθες ο κύριος Τσίπρας ως ηγεμόν έμπλεος αλαζονίας δεν αναφέρθηκε μία φορά στο Πασό και στο όνομά μου Σα πικραίνει αυτό ε? προσωπικά, σα προκαλεί προσωπική Όχι, καθόδε, πικρία με Γιατί το αναφέρετε Ευχαριστή διότι, διότι μου αφήνει περισσότερο χώρο <σοκίου> <σοκίου> <σοκίου> Δεν αναφέρθηκε μία φορά στο Πασό και στο όνομά μου Μομέντο γράτο και Ένα. Ο κύριο 2. Ο 3 Ο Τέσσερα. Ο κύριο 5. Με το γνωστό πάντα πρόβλημα στην αρρύθμιση Ο Γιώργος Παπανδρέου Ακούσαμε εδώ τουλάχιστον να λύσουμε αυτό το θέμα. Ένα ένα τα θέματα να λύνονται σε αυτό τον τόπο. βάλαμε εμεί τον αλέξ Τσίπρα να λέει το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Έξι φορέ. Αλλά από το 4 πάμε στο έξι και από το έξι μετά στο πέντε, με την του Γιώργου Πάπα Ανδρέου έχει τα ψυχολογικά του θέματα ο Βενιζέλος Μην του βάζουμε κι άλλα την επόμενη φορά στην συνεδρίαση που θα γίνει να α, αναφέρει όλα τα ονόματα όπως πρέπει. Να πάμε στη Βουλή. Ποιον Ανά έχουμε? Καραβοκύρη. Την Άννα Καραβοκύρη. Άννα Καραβοκύρη, συνάδελφος, να μας πει τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Άλλα, άνα Καλή σα ημέρα. Πριν από λίγο αποχώρησαν μια ομάδα περίπου 20 αντεξουσιαστών η οποία... Ε, είχε, είχε το στο προάβλιο χώρο της Βουλής ε, κάθισε περίπου ε, στα, στα σκαλιά στην είσοδο κοντά εκεί που μπαίνουν οι επίσημοι και οι υποργοί φώναξαν συστήματα ε, και αποχώρησαν. Να πούμε ότι λίγο πριν είχαν συγκέντρωση στα προπήλαια ε, και έτσι η ομάδα αυτή των 20 περίπου ατόμων κατευθύνθηκε προς τη Βουλή. Έχουμε αιτήματα, διατύπωσαν αιτήματα ή άφησαν κάποια έντυπα, φυλάδια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, ό, όχι, δεν, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Μόνο φώναξαν συνθήματα κατά τη κυβέρνησης, αντιεξουσιαστέ. και στη συνέχεια κάθισαν για λίγο στον προάμπλιο χώρο. Ε, δημιουργήθηκε φυσικά μια αναστάτωση από τους υπαλλήλους της Βουλής, από τα συνθήματα και, ε, και όλα αυτά και στη συνέχεια αποχώρησαν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν λίγη ώρα στο προάβλιο της Βουλής, σήκωσαν και ένα πανό από ό,τι είδα και σε κάποια κανάλια, πέταξαν και κάποια φυλάδια εκεί με συνθήματα για τις φυλακές τύπου Γ, για τους απεργούς πείνας, γιατί αυτή την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη μια απεργία πείνα και έχουμε και την κατάληψη στο Καποδυστριακό, την κατάληψη σε κάποια δημαρχία της χώρας, σε κάποια άλλα... Ιδρύματα δεν είναι μόνο στο Καποδιστριακό, υπάρχει μια ένταση, μια αναστάτωση και σε άλλα δημόσια κτίρια. Εδώ κατά τα άλλα κινδύνεψε για λίγο όμως, μην φοβόσαστε, κινδύνεψε από τους ε, απ' έξω, από την κατάληψη ο ναός της δημοκρατίας όπως ξαναλέ, έχουμε πει. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι από μέσα, δεν είναι από αυτούς που έρχονται απ' έξω, όσο και αν διασαλεύουν την τάξη. Γι' αυτό, επειδή κινδυνεύουμε γενικότερα, υπάρχει ένας κίνδυνος αυτό το δεκαπενθήμερο, είναι πολύτιμο το θάρρος, η δύναμη, η ρωμαλέα, η πυγμή, η αυτοθυσία. Θα ακούσουμε έναν πρόθυμο να θυσιαστεί για την πατρίδα, αλλά πριν θυσιαστεί κάποιος τι κάνει, ορκίζεται. Ως χριστιανό Ορθόδοξο και Ιώση μετέρα εκκλησίας ορκίζομαι στο όνομα του παντοδυνάμου μα Θεού, στο το όνομα του κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη Αγία Τριάδος να μείνω πιστός στην θρησκεία μου και στην πατρίδα μου. Ορκίζομαι να ενωθώ με όλου του αδελφού μου χριστιανού για την ελευθερία τη πατρίδα μα. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα ρανίδα του αίματό μου υπέρ της θρησκεία και τη πατρίδα μου. Στι μπροστά Και βροτοφόνα ξανά ξανά. Η πόλης είναι άλλο. Εκείνο το πρωί. Εκείνο τα μουστιά το πρωινό Λες και δεν ήθελε να ξυμερώσει. Είχε ο ήλιος. Και η μέρα φοβότανε. Ένας καταθλιτικό ζόφος σκέπα στον ορίζοντα. Λες και δεν ήθελε. Ο ήλιος να ανατύλει Οι φλόγες έχουν αίμα πολύ και δάκρυα Και απλώνονται σαν πύρνο ποτάμι στα νίποτα σπίτια Να μην δει το κακό που έρχονταν Εκείνο τον ελληνικό Αύγουστο που ήταν ο τελευταίος Τα πουλιά λουφάισα στις φολιές τους Λος πούλο. Αισθανθήκαν το μεγάλο κακό <Και> Τις γιλιάδε ανάσες Βρωμάει με βλέπετε, Φρομάι! Και με μια των σοφών Τα καρδιά. Να ο παπάς, που ο παπάς Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς Να ο παπάς, που ο παπάς, να ο παπάς Θα τυλίξανε πύρινες γλώσσες Αστραπές και βροντές Έκλασα. Χαρακώνουν στιγνά το κορμί σου Λυσσασμένα σκυλιά Νιάου, νιάου Λισασμένα σκυλιά Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ Να ξεσχίσουν ξανά Θέλουν τώρα σαν σάρκα Το μισό μου Πονάζει ο, ο άνθρωπο για το μισθό του, τι να κάνει. Ακούμε και το τραγούδι του Νότι μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Και τον ονειμετό σε μια εκτέλεση μισή ελληνική, μισή ισπανική. Πριν δύο-τρει δεκαετίε τα συνήθιζαν. Τέσσερι-πέντε μάλλον. Τα συνήθιζαν αυτά. Δεν είναι πρωταπληλιάτικο. Μπήκανε στη Βουλή. Κανονικά δεν θα δώσουμε τώρα εδώ. και, ό, και να πούμε δεν μα πιστεύετε. Έχετε τα δίκαια σα και καλά κάνετε. Έτσι θέλουμε να είναι κάθε μέρα. Οτιδήποτε λέμε να μην το πιστεύετε. Να αυτό που θα ακολουθήσει τώρα μην το πιστέψετε. Επίση λοιπόν λέμε ότι πρόθεσή μα δεν είναι να κάνουμε μονομερές κινήσεις εκτός εάν αναγκαστούμε να κάνουμε. Εάν λοιπόν δεν μας δώσουν τις δόσεις έτσι θα πληρώσουμε του τοκοκλήφου κύριε Κούλογλου. Τι θα κάνουμε. Έτσι yeah. θα πληρώσουμε κύριε Κουλόλου. Τι κάνουμε. Δεν είναι επιλογή μας, αλλά ναι. προσέξτε Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το δίλημα Το είπαμε και προεκλογικά, το λέμε και μετοκλογικά Εάν δεν, σου δώσουμε τη, αν δεν μας δώσουν τις δόσεις Τότε καν λάβεις παρά το μία χόντος Διότι είναι πρώτη στην προτεραιότητα για μας Να πληρωθούν οι μισθοί και οι Να στηριχθεί η κοινωνία που καταραίει Να μην βουλιάξουν και διαλυθούν τα νοσοκομεία και τα σχολιά της χώρας μας Και μετά Με άνα Τι ήταν αυτό πρωταπριλιάτικο ή κανονικό Πότε το έχει πει βρείτε και αν θα το κάνει Δεύτερον πολλά μαζί πέσανε Είναι το κογκλήφι ή είναι τέρι Τα έχει πει όλα οπότε διαλέγουμε και παίρνουμε εμεί το βάλαμε ως πρωταπριλιάτικο Εσείς αποφασίστε κάντε κάτι Σε σχέση με τα ψέματα που γυροφέρουν Και όχι μόνο την 1η, Απριλίου Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα και καλό μήνα Όποιο θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και no, το μηνύμα του αποστολή στο 54%. Όποιο θέλει να στείλει mail θα το στείλει στη διεύθυνση στοunto papai.chr. Όποιο θέλει να μιλήσει ζωντανά live στον Αποστόλ, αλλά θα το ακούσουμε από αύριο και μετά, θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο στον αριθμό 211 208 200. Κλασικό αριθμό. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Μπάμπι, στεναχώρησε πάρα πολύ το Μάκη Βορύδη. Εδώ χρειαζόμαστε συνεννόηση και την ζήτησε ο κύριο Τσίπρα. Δεν είναι δυνατό να ζητήσει συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βάζει στον κρόταφο του πολιτικού το, το όπλο. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι την επιμονή ορισμένων. Μια χώρα που θέλει να κρεμάσει του πολιτικού που όλη αυτή την περίοδο πάσχησαν. Εγώ λέω όπω πασχίζει τώρα ο κύριο Τσίπρα, πάσχησαν και οι άλλοι. Ήρθε η ώρα επιτέλου να θάψουμε τα τσεκούρια. Μην τυχόν και σώσουμε τη χώρα. Ήρθε η ώρα επιτέλους να θάψουμε τα τσεκούρια. Είναι πατριωτικό καθήκον. Πατριωτικό καθήκον. Και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη, ανασκουμπονόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Έχει ψηλά, έχει ψηλά, έχει ψηλά Πατριωτικό καθήκον Πατριωτικό καθήκον Και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη Ανασκουμπονόμαστε Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον Λέμε κάτι κακό θα συμβεί Τα είπε αυτά ο Αλέξης όταν άκουσε την Άντια Βαλαβάν Και όταν άκουσε και τον εαυτό του Βεβαίως αυτά τα είχε πει πριν ακούσει αλλά ε, ε, αυτά τα θέματα, τα προθύστερα και τα πριν και τα μετά, θα τα λύσει ο ιστερικός του μέλλοντος. Ε, έχουμε μια καλή είδηση να ακούσουμε τώρα. Νομίζω θα χαρείτε όλοι μαζί. Επειδή κατά καιρούς διαβάζω διάφορα καθάρματα του προογραφηστικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν αυτοί γράφουν μεταξύ άλλων ότι εγώ λέει έχω σάχαρο, ξέρω κάτι τέτοιο πληροφορώ για να σκάσουν ότι η χοληστερίνη μου είναι 120. Δεν παίρνω κανένα σε τους χαπάκια και το σάχαρό μου είναι 9. Είμαι θηριός στα 77 μου. Ναι. Έχω ενδείξει εφήβου. Αυτό που βλέπετε όλο αυτό όμως είναι ένας εφήβος που έχει χοληστερίνη όπως ο ίδιος λέει τα ιατρικά απόρριτα. Αυτό το είπε χτες όμως Εκτός αν μας δουλεύει Αλλά δεν νομίζω να έχει διάθεση κανείς Να ελέγξει τις εξετάσεις του Θόδωρου Πάγκαλου Είναι έφηβος έτσι δηλώνει Στα 77 με χολυστερίνη 120 Ούτε η χολυστερίνη δεν θέλει να πάει κοντά του Και πολύ περισσότερο το ζάχαρο Πάντα το ζάχαρο έχει κριτήριο καλύτερο Που είναι στο 90 Μετά από όλα αυτά λαό. Γιατί έχετε μπει όλοι οι άντρε μπροστά και αφήσατε τον άντρα κλαπίσω. Άσε, παιδί μου, δεν μπορούσα να μπω στο στούντιο σήμερα. Είχαν υπερχειλήσει όλε τι τηλεοράσει, στάζανε βαρβατήλα. Τέτοια βαρβατήλα, ένα πράγμα. Βρέα, Ντόνι, βρέα, Ντόνι, λίγο. Δεν βάζει ούτε ένα Ε, Ήμαρτον. Έλεω, δηλαδή σκέψου και εμά που είμαστε λίγο πιο ντεμέκ. Που είμαστε λιγότερο άντριδοι. Θα ντρεπόμαστε στην κοινωνία σήμερα. Γι' αυτό βγαίνει ο Τσολιά, παιδί μου, στο Σύνταγμα. Από ανάγκη Στα καμακώνω, τρίτη. παιδί μου. Από ανάγκη καμακών ογκόμενε για Μπούνε άλλα. Είμαι σχολή σαν Μαρά εγώ. Ναι. Ναι, ναι, τσαντρική σχολή. Τσαντρικής, σχολής. τσαντρικής. Της ε. Τσαντρικής. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τσαντρική σχολή. Ναι. Τι τσίρκο μεντράνε, ήταν αυτό στη βουλή. Ε, τσίρκο τώρα δεν το λε. Ε, το λε, έλειπε και καμένο. Άμα ήταν και, και γινόταν. Δεν πειράζει, ευτυχώ που έλειπε ο και το νέο Και όλη αυτή. Δεν είχε να μα πει τίποτα τη και να καθόμαστε μεταξύ άλλων καραγκοζέων να βλέπουμε και τον εικόπουλο να κάνει το σοβαρό. Και ο Βενιζόλο και ο, ο Μιχαλολιά να είναι οι τυριτέ τη τάξη και θεματοφύλα και τη δημοκρατία. Αι παρά τα το και του κοινούριε. Ο Λιάκο, γραμμή στον τον είναι ο μηχαλιά. Έχει να Αντοπούλου... κάνει. Η ζωή θα προεδρέβει ακροδεξιά όσο μπορεί. Και ο Μιχαλολιάκο, δανικά είναι αυτά, τι να κάνει, κάποια στιγμή τα επιστρέψει. Την αδύκουμε τη ζωή, δεν είναι, δεν είναι. Τι θα μπορούσε να κάνει και χειρότερα, είμαι σίγουρο. Τι σου είναι αυτά, θέλουμε. Τι Ευχαριστιόμαστε με τα προηγούμενα που ζορίζονται και τσιτώνει ο Σαμαρά και σκόνη πάνω να, κάνει, να αποδείξει ότι είναι τη αντρική σχολή. Το ευχαριστιόμαστε, αλλά τι Ισούργελα είναι και αυτά.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 Είναι ανε λοιπόν για δημοκρατία η με τα ωραία κουστούμια. Ναι. Πρώτη φορά ακροδεξιά αριστερά. Περίπου. Ε. Αλλά με πρωτοβουλία της ε, ακροδεξιάς έτσι μην περδευόμαστε. Ε ναι εντάξει με... με... πρωτοβουλία τέλο πάντων το... ξεπλήρωμα ε, γραμματίου δεν ξέρω πώ είναι αυτά. Και με την ανοχή λίγο της αριστεράς μην περδευόμαστε. τι ανοχή έχει αριστερά στην ακροδεξιά τώρα πέρα από τον καμένο. Ναι. Ωραίος εχθέ ήταν ο Βενιζέλο. Ναι, ναι, ήταν και σοβαρό αυτό μ' ήταν ο Βενιζέλο. Και νυφάλιο. Όταν είναι μόνο του και ζητάει και εκλογέ με το 2%. Αυτά εφα... είναι κάκαλα, κα, εσύ να τα βλέπει. Όχι ο Σαμαράς που το... είναι τη αντρική σχολή, ο Βενιζέλος είναι τη αντρική σχολή. Με 2% πάει να ρίξει τα μούτρα του στη μάχη. Αδικείτε πολύ την κυβέρνηση, κυρία μου. Ναι, είμα, είμαστε τέτοιοι. Ενώ θα προτείνετε να τη γλύφουμε λαφρός Όχι, oh, Να δε, τα βρίσκουμε όλα δε, καλά δε, όσα δε, κάνει, όπω οφείλει και μια σατερική εκπομπή δε, να κάνει, ε. Όχι, μισό λεπτά Α, Δεν πρόλαβα να, να τελειώσω. Είμαι πιο γρήγορο, πείτε μου. Ε, ναι, η, η κυβέρνηση το μνημόνιο το έσκησε. Έσχησε το μνημόνιο και άφησε το υπόλοιπο. Ναι, το μόνιο καπέλο. Το έσκησε περίπου όπω το έσκησε και ο Σαμαρά κάθε μέρα. Πάνω <laughs> κάτω έτσι. Εγώ σα λέω ότι τα ασκήσω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα, εβδομάδα, εβδομάδα. Μέρα, μέρα! Σελίδα, σελίδα! Λεπτό με λεπτό! Ναι, απλά τώρα χιούμορ κάνω. Δεν έχω καμία σχέση με τι... Τη... Απλά είναι το κακό με αυτά τα μνημόνια που είναι σαν Λερνέα ίδρα. Πόσο τα σκίζεις όλο βγαίνουν άλλα από κάτω. Ναι, εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι. Πώ το λένε, είμαι από χωριό, γι' αυτό είπα το μνήμα. Αα. <laughs> <laughs> τώρα σε κατάλαβα. <laughs> κατάλαβα, να είσαι Θα την αρπάξει την ευκαιρία. Εσείς καθίστε εκεί πέρα στη γωνία και απολάτε αητό. Σε αυτό έχει δίκιο. <συσίλω> ο Μιχαλολιάκος θα την αρπάξει την ευκαιρία. Ποιοι θα στρώσουν το χαλί και θα φτιάξουν το κλίμα για να αρπάξει <συσίλω> την ευκαιρία ο Μιχαλολιάκος <συσίλω> Μην το απαντήσει. Το... Δεν θέλω να σου φέρω σε δύσκολη θέση. Μην το απαντήσει. Φιλιά, γεια. Έλα, να σου πω κάτι. <συσίλω> love <συσίλω> Φαντάζεσαι τα ελληνικά χωριά να ερημώσουν μια μέρα. Με το χωριό Αϊφόρο φροντίζουμε όλοι, ώστε το ελληνικό χωριό να ζει για πάντα. Ένα εξαιρετική ποιότητας ελαιόλαδο ορθών αγροτικών πρακτικών που στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό χωριό. Ελαιόλαδο χωριό Αϊφόρο από τη Μινέρβα δίνει συνέχεια στο ελληνικό χωριό. Εγραπημένοι μου φίλοι, το Πάσχα έρχεται και μαζί του έρχονται οι πασχαλινές προσφορές στα χειροποίητα χαλιά. Σας προσκαλώ στο ξενοδοχείο Χίλτον, Σάββατο 28 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 5 Απριλίου. Νέες παραλαβές με μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά σε ειδικέ τιμές προσφορών. Επίσης θα σας παρουσιάσω τη νέα μου δραστηριότητα, τα Ρομπέρτο Cavalli Home. Σάββατο 28 Μαρτίου, μέχρι και Κυριακή Βράδυ 5 Απριλίου. Σας περιμένω με χαρά, Δέσποινα μοιραράκι. Να μαμά, αυτός είναι ο παιχνιδά που σου έλεγα. Αυτός είναι ο Μουστάκας, μωρό μου. Ε, αυτό σου λέω κι εγώ. Ο παιχνιδά που έχει χιλιάδες παιχνίδια. Παιχνίδια μπουστάκας. Αυτό το Πάσχα για χιλιάδες παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Ένας είναι ο αληθινός παιχνιδάς. Μουστάκας, τα καλύτερα παιχνιδάδικα. Αυτή την Κυριακή 5 Απριλίου η Κυριακά Τική έρχεται με μια μεγάλη προσφορά. Εντελώ δωρεάν η κάρτα υγεία παρόν κλαμπ για ένα μήνα σε όλου του αναγνώστε. Περιλαμβάνει δωρεάν επίσκεψη σε 30 ειδικότητε γιατρών με προγραμματισμένο ραντεβού. Δωρεάν επίσκεψη σε γενικό γιατρό, παιδίατρο και παιδοχυρουργό 24 ώρε το 24ωρο για έκτακτα περιστατικά. Yeah! Την Κυριακή 5 Απριλίου στην Κυριακάτικη Κόντρα νιού με 16 μεγάλε σελίδε και μόνο ένα ευρώ. Διευθυντή ο Εμίλιο Λάτσο. Τζίμι Πανούσης και Μουσικές Ταξιαρχίες στο Κύταρο Μαμό, Ο γκάλλελα, Τζιμάκος γκάλλελα, και οι Μουσικές Ταξιαρχίες γκάλλελα, ξανά μαζί πάντων, για 4 μόνο παραστάσεις. 3, 4, 17 και 18 και Απριλίου Κοίταρο-Live.gr Προπόνησης εισιτηρίων την Κυριακή με τη Real News. Ελένη Βιτάλη. Μεγαλύτερε μεγαλύτερες επιτυχίες της σε ένα συλλεκτικό CD. Μαζί, δισκογραφία Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, Tattoo you 1981. Ακόμη, Real Taste. Συνταγές για πασχαλινά μενού, τα μυστικά της σούβλας και ανοιξιάτικα μεζεδάκια από γνωστού σεφ. Και ο επιτάφιος Τρίνος. Το βιβλίο με τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Real News Η αληθινή εφημερίδα Real FM Στους 97,8 Το αληθινό ραδιόφωνο Είναι πατριωτικό καθήκον Πατριωτικό καθήκον Και όταν ακούμε εμεί αυτή τη λέξη, ανασκουμπονόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον, λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Και εμεί το ίδιο. Απόλυτη συμφωνία. Αυτή την εποχή γίνεται μια διαπραγμάτευση. Άλλη μια διαπραγμάτευση. Η πιο σημαντική διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες ή, δεν ξέρω, εγώ στα γκρουπ εδώ και εκεί. Ε, έχει πάει μια ομάδα. Δεν είναι η καλύτερη. Τώρα εμεί εδώ θα προτείνουμε του τέσσερι καλύτερου διαπραγματευτέ. Αυτή είναι η διαπραγματευτική ομάδα για το καλό τη Ελλάδα. Πρώτο. Αυτό το θέμα με την διαπραγμάτευση είχα αναγορευτεί ω το κυρίαρχο θέμα τη χώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλό στα παζάρια και στι διαπραγματεύσει. Δηλαδή είμαι καλό. Μπράβο! Είναι από τα ατού μου, επειδή έχω υπάρξει και σε διάφορε άλλε δουλειέ πριν τη δημοσιογραφία, μπορώ λοιπόν να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, α πούμε, από το μια πώληση μέχρι ε, μια αγορά ή ε, κάποιο εθνικό ζήτημα. Μπράβο! Μπράβο. Ο Σταύρος είναι ο πρώτος, θα είναι και επικεφαλής, ακολουθεί η δεύτερη. Με συγχωρείτε, εγώ κάνω μπραντεφέρ με, τη, με την Τρόικα και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. Τη σπρώχνει και τη βοηθάει. Αυτή θα είναι η, το πιο δυναμικό κομμάτι, τρίτος ο Στρουνάρας. Εμείς θέλουμε μείωση του τουχρέους. Και τη μείωση του χρέους την κάνουμε με διαπραγμάτευση. Και όχι με μονομερή τρόπο που θα μας οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρωζώνη και με καταστροφή. Γι' αυτό αφήστε τα αυτά, ξέρουμε πολύ καλά πώς να διαπραγματευτούμε, το έχουμε πετύχει και αυτό φαίνεται εξάλλου. Άρα βιάζεστε. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Confian, ]ο Και επαναλαμβάνω ότι δεν δέχομαι μαθήματα διαπραγμάτευσης από καέναν γιατί κάναμε και έκανα προσωπικά την σκληρότερη διαπραγμάτευση. Επαλαμβάνω ότι αυτό δικό μου γραφείο έφυγε στο τέλος Αυγούστου του 2011 η Τρόικα όταν έδωσα και προσωπικά τη μάχη στο όνομα της ανάπτυξης. Εναντίον της ύφεσης, εναντίον εισοδηματικών περικοπών που τροφοδοτούν την ύφεση. Αυτός. Αυτή η ομάδα νομίζω είναι η καλύτερη για να λύσει τα εθνικά δικαία. Έλα Ελένη μου! Τι κάνεις καλά είσαι χρυσό μου! Καλά είμαι! Έλα Εμμούτρο τι γίνεται! Α! Ποιος είναι! Δεν είσαι Λουκά <laughs> κεράτα, πώ με πλάνεψες έτσι!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 χρόνια και δεν φεύγουνε Μα πως τους διώχνεις παιδί μου μήπως τους διώχνεις με λάθος τρόπο Δεν μου λε, σε παρακαλώ έχει την εντύπωση ότι εγώ τον έβαλα τον σταυρό σ' αυτούς Όχι δεν την έχω αυτή την εντύπωση Α, Α, Α, Α, αλλά που τον έβαλες κι εσύ μεγάλη κουβέντα Να σε καλά Βάλε το φασισμό δεν έρχεται από το μέλλον Από πού έρχεται Κύρις, Το Μιχαλολιάκο τον είδε. Τον είδα τον αφού. είδα Λαμπρό μέλλον βοηθητικό παρελθόν Ααμάνα πόσο λέ, yeah. κράτα αντίσταση γιατί θυμώνω και τα λέω αυτά Την πατρίδα μου την αγαπά Καλά κάνεις, να συνεχίσεις yeah. να θυμώνεις, να σε καλά Ας τη Λουκά να μιλήσει Όχι δεν θα μιλήσει, εγώ θα αποφασίσω Ας τη Λουκά να μιλήσει ρε, θα λέμε Λουκά ρε Λαϊκό αίτημα ε Πώς θα γελάσουμε ρε μ' εμείς, δηλαδή, να μ' να μ' να να δεις βουλή γιατί πρέπει να ακούσεις τη Λουκά Τόση ώρα είχε βουλή δεν να γελάσει.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 Oh, να είναι καλά, δόξα το Θεό Αυτή της ελπίδας, ποια ποιοι στηρίζουν την ελπίδα Πολύ μ' αρέσει ποιοι την ελπίδα στη χώρα <laughs> δηλαδή. δηλαδή μέχρι στιγμής, την ελπίδα τη φέρνει ο τσίπρα Και την προσφέρει ο Μαρινάκης Ναι Κύριο Στολής Αποστόλης. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ Άσε την κυρία Λουκά να μιλήσει Έχετε <laughs> λησιάξει, τι νομίζεις τα μου, δεν τα ξέρω Πρώτον, μα έξα στα χέρια με την Ελένη την Λουκά. Οι άλλοι μου λένε δεν την αφήνουν να μιλήσει. Αποφασίστε πια τι θέλετε και κορίστε να κάνω. Αυτό εξαφή να απ' το γίγαντα, τον Πανέλγιο στο Βασίλη. Ο Βασίλη παιδί μου δεν είναι κάτι να αργιά, δεν είναι με να παίρνει κάτι και λίγο ξέρει ο άνθρωπο. Βάζει μαγιά ο άνθρωπο εδώ. Αυτό κάνει να δυσκολεί τη την αντρική, <στηνήλεια> όχι <ο> στα μαράσει <στηνήλεια> μελαγγεί. <στηνήλεια> Τέλο πάντων. Λοιπόν, και λιγότερη κριτική στο κυβέρνηση. Δεν την ανέχετε, το καταλαβαίνω. <συξελεια> ναι. Γιατί δεν αφήσει την λουλικά να μιλήσει. Έτσι. Είμαι κομπλεξικιά. Κομπλεξικιά γιατί είναι. Καλά. Εγώ είμαι κομπλεξιά. Κομπλεξιά γιατί είναι. Εγώ είμαι κομπλεξιά. Α, εσύ είσαι κομπλεξιά. Α λίγο να μιλήσει τη γυναίκα, α Τι να πει παιδί μου, να μα λέει φασισταριά, ε όχι. Ε, ρε, μπορεί να έχει βρει κανένα καινούριο υμπρό, ρε παιδί μου, α την α μιλήσει. Σωστό. Πρέπει να γελάσει και μα λίγο το χιλάκι μα. Δεν είχε α, βουλή να δει να γελάσει, ήθελε τη λουκά. Ε, εντάξει, ρε παιδί μου, είδα και λίγο βουλή χθε, εντάξει γέλασα. Λίγο είδε, μα και έκανε. Έπρεπε να δει πολύ. Εγώ πρα... για επαγγελματικού λόγου την είδα όλη. Και για είδ Ακούσω και τον κουτσούμπα. Το. Και ανεβαίνει ο κουτσούμπα στο βήμα. Λέω εντάξει, να ακούσουμε και δύο πράγματα σωστά, να καταλάβουμε. Και τι είπε, ρε το μπουκ. Ευρωατλαντισμό. Ρε μα κα κα κασόβαρα. Ευρωατλαντισμό. Καλά, λίγο Αντε Άντε, πάει στο διάλογο πάνω κάτω. Πέρα τόσο καιρό, το συνηθίσαμε, το μάθαμε. Ευρωατλαντισμό, ρε πούκτι μου. Που θέλω να κάτσω το. να ακούσω δύο πράγματα να καταλάβω. Και μεγαλά έτσι, γιατί. Ευρωατλαντισμό, μα ευρωατλαντισμό είναι δυνατόν. Να... Τι να... να καταλάβω κι εγώ, σκέψου και εμένα, μίτσο μου να... Ευρωατλαντισμό με το ζόρι μου πει μήνες να καταλάβω τι εννοεί ηλικοσυμμαχία ρε παιδί μου εντάξει άνοιξε και σε ένα λεξικό μα Του το ανοίγω και δεν το έχει το Παμπινιότης δεν το ξέρει και σκέψου και δεν το, το, το ήξερε το το καν ο που ο Βενιζέλος τα ξέρει όλα αυτά ξέρει κανονισμούς βουλής απ' έξω, συντάγματα και αυτά γιατί αν πρόκειται να καταπατήσεις κάτι πρέπει να το ξέρεις, ευρωατλαντισμός εδώ Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα φτάνουμε στο τέλος σιγά σ Θα μας πάει στο μαγαζίνο, Γιάννη Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου για να μάθουμε όλα τα νέα εντός εκτό και με τις καταλήψεις ακόμη και στο κοινοβούλιο και με τις προσαγωγές που ακολούθησαν την κατάληψη. Γεια σας. Πού είσαι καλησπέρα Δεν μου λες αυτό το νομοσχέδιο το καινούριο Για το Ξίγκη το έχεις ακούσει Το έχω ακούσει Αφού υπάρχει λίπος Για το Ξίγκη για το Ξίγκη Τι θα γίνει τώρα με ο πάγκαλος αυτή Βενιζέλος ο Τσουκαλάς θα χρεοκοπήσουν αυτοί Τι θα σε βάζουν στο καντάρι Ας σε ζυγιάζουνε Περίμενε παιδί μου πώ τα βάλεις όλα μαζί έτσι Ο Τσουκαλάς δεν είναι πια Πασόκ Είναι ΣΥΡΙΖΑ Πώ δεν έχει σημασία, ε, πώς έχει δεν έχει σημασία υπά... το πρωτοί, ε... πώ τα έχει... μπερδέλισε, τι σπέκουλα είναι αυτή, έλα σε παρακαλώ. Ε... Ρίχνει τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Ε... Δεν θα σε αφήσω να χαρί. πάντα ε... την κυβέρνηση από παντού. Ε πώ θα γιάσει έτσι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Το ξέρω, έλα γιά.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 Τον φάγατε τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια. Τον Γιάννη, τον ε... φάγατε. την μπέφτε από παντού, τι είπε ο άνθρωπο. Απλά πραγματάκια από τον Νηηησού. Λιτό βίο, ρε φίλε, Εσύ όταν τρώ, δεν ρίχνει μετά και μια πενιά στο πιάνο. Στο πιάνο. Ναι. Όταν τρώ τσι, στη βεράντα, μόνο έτσι. Μετά δεν ρίχνεις και μια πυρουέτα με τη γυναίκα σου, ρε φίλε να χωνέψει. Να μη σε νοιάζει τι κάνω, εντάξει. Δεν είμαι εγώ βαρουφάκη, τσόκαρο. <laughs> από εδώ και από εκεί, που δεν τα εγκρίνω βέβαια λόγω <laughs> αλλά τα κάνω όλα τα καρογ Αποστολή! Ένιωθα και με του άλλου ω υποζύγιο. Αλλά και τώρα με τον Τζίπρα να πει εχθέ ότι τα συνήθεια υποζύγια πληρώνουν τη Λέζα, δηλαδή συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Τι περιμένετε? Τι δηλαδή, τι είδου υποζύγιο είμαι εγώ, τι άλλο, Να σε καλά, δεν πειράζει. υπομονή, Πειρά, κουράγιο, πρόβλημα, δύναμη. Λέμε, Μην πέρα, σε δύο μήνε όλων να αλλάξουν και η ορολογία και όλα. Σιγά σιγά. Το 2030 30 ρε, Απόστολε, αυτό που λέει ο Καμένο Βιπτή. Και όλε αυτέ οι εταιρείε πετρελαϊκέ, το 2% δίνουν στο κράτο. Ναι, εμεί είμαστε λίγο hey. πιο κυμπάρτε. Έχουμε, πάρε. Είμαστε άπλε. Παίρνετε τι τώρα από εκεί, από τι εταιρείε παίρνει ο Δεν παίρνετε. νομίζω. Τι δουλειά έχει ο καμένο να παίρνει εντολέ. Ο καμένο χαράσει πορεία, χαρά στρατηγική. Και μ' αρέσει πολύ ο Πάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα ο, Πάκης. ο, Πάκης ο, Πάκης ο Πάκης. Α, Πάκη. Ο Πάκη αρέσει. Ο Πάκη. Τι σκεφτόσου να κι εσύ, Ο Πάκη. Α, χονταλάρα. Περίμενε. Πήγε α. ο Νταλάρα. Καλέ... Θα σου πω έκτακτο τώρα. Ο Νταλάρας είναι αυτό. Σε εκδήλωση λέει τη πρεσβία τη Σερβία Αυτοί οι έχουν ανάγκη τώρα να πάνε να τραγουδήσουν τον πάλι. Τέλο πάντων. Πάκι, έχουμε πάκι τσίπρα και τα λοιπά. Καμπηλεύονται όλοι την αριστερά και κτλ. Δηλαδή, Τι είναι αυτά που μου λε. Τέλο πάντων. Και χρυσούλα η διαβάτη, αχ καλέ. Πού είναι και να ρουβά όταν το χρειάζεσαι, πού είναι και ένα ρουβά. Ναι, Ναι, αι. Ορίστε. Να σου πω. Η, η Λουκά πάντω πρέπει να είναι ερωτευμένη μαζί σου, να σε παίρνει κάθε πέντε λεπτά τηλέφωνο. Ε τώρα λογικό δεν είναι. Ε, εδώ που τα λέμε, όλοι σε έχουμε ερωτευτεί. Γίνεται να μην είναι. Γυναίκε, άντρε, Ε, κορίτσια, σα τα έλεγα παιδί. εγώ, σα τα έλεγα. Μέχει και το παιδί μου σε έχει ερωτευτεί. Ναι. Να προσέχετε. όπα, ποιο παιδί? Το παιδί μου, το κορίτσι μου, το λουλούδι μου. Κοριτσάρα μου. Με λένε Βασίλη, τηλεφωνώ από Βύρωνα και θέλω να σου πω ότι εγώ 32 χρόνια ψηφίζω αριστερά. Περίμενε, αυτό είναι πολύ γενικό. Είναι πολύ γενικό. Ψήφιζα Κουκουέ, χωρί να περιμένω τίποτα προσωπικά από μένα, γιατί είναι η παράδοση τη οικογένειά μου. Του Μακαρίδου του πατέρα μου του Ιλία, που ήταν αντάρτης του Ελλά στην Πελοπόννησο. Του Μακαρίδου του θείου μου του Ντίνου, που ήταν και αυτό αντάρτη στην Πελοπόννησο. Του Μακαρίδου του, του θείου μου του Αλέκου, που ήταν ανταρτοεπονίτη και χάθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό. Στι τελευταίε εκλογέ όμω ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζει ότι δεν βλέπω όλο αυτόν Πασοκοδεξιών ύποπτων που πάνε και προσκολούνται. Ε τώρα αυτό το καρφί, το έμεσο αλλά άμεσο για τον Κατρούγκαλο, κρίμα. Α τον Κατρούγκαλο, ρε. Α, Είναι ωραίο. Ναι, ναι. Α, Α, αυτού του ωραίου λέμε. Οι ωραίοι αυτοί. Κάτι που. Η πρώην Πασοκ. Στανιάτα αντάρτη, μετά Πασοκ και τώρα είναι το πρώην Πασοκ. Γιατί Πασοκ δεν είναι ανάγκη να σε γραμμένο, είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία. Α να, mm. να πάνε. Κρατάτε γερά συντρόφια.